I feel nice, sugar inspired, so nice, so nice, that I got it here, wow, I feel good, I knew that I would now. Morning, Μυρκελιστάν, good morning, γεια σου, Ακροατάκο μου. Τι κάνει, Σι βλέπω, χαμογελά. Μέχρι τα αυτιά έχει φτάσει το χαμόγελο να πούμε. Σι καταλαβαίνω, κι εγώ τα ίδια. Εκτό του γεγονότο βέβαια ότι βγήκαμε στι αγορέ, του λέγαμε και χθε αυτό. Τι καλή, τι είμαστε, φοβερή και τρομερή, ρε. Τι κυβερνησάρα είναι αυτή, ρε. όλο ο κόσμο να πούμε. Λοιπόν, εκτό από αυτό, ήρθε τώρα και η Νουνά έτσι η Αγγέλα να, ε, να πει να Αντουνάκη Αντουνάκη προχώρα είμαστε μαζί σου <laughs> και βέβαια πολύ δημοκρατικά να πούμε έχουν αδειάσει όλη την Αθήνα Μέλεγε ένα ένας στο το πρωί να πούμε πήγε εδώ πέρα στη... στο σταθμό της Κάντζας του Μητρό είχαν φέρει γερανού είχαν φέρει μπάτσι πράματα, θάματα εκεί πέρα να πούμε μαζεύαν τα αυτοκίνητα να μην παρκάρουν, με τυχόν ο ελεύθερος σκοπιφτής κατάλαβες και δουλοφονήσει να πούμε τον προκουράτορα της ε, απικίας του, ε, της Ελλάδας εδώ πέρα. κατάλαβες μη δουλοφονήσει το κορίτσι να πούμε και χυθούν έξω τα σκατά και ευρωμήσουμε Α, στο Διέλο. και ε, ρώτησε τις αστυνομικούς εκεί πέρα τι έγινε ρε παιδιά λέει, τι είναι αυτό να πούμε δεν μας ειδοποιείτε σας παρακαλώ κύριε λέει Παγαίνετε από εδώ να πούμε λόγω Μέρκελ ε, εντάξει συγγνώμη αν είναι λόγω Μέρκελ, να το διχτούμε. <laughs> λοιπόν, θα αδειάσει η Αθήνα να μπορέσει το κορίτσι να πάει και στο ταβερνάκι, στην πλάκα, να πούμε, έτσι, να πιει γερμανική μπύρα. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, ακροατάκο μου, κάτσε να σε βάλω το ωραίο τραγουδάκι του Τζιμάκου και θα σου πω πουλάκι ωραία πράγματα σήμερα. Υποτίθεται το θα μιλήσουμε για τη Μέρκελ. Ψάχνω κι εγώ να δω ποια είναι η Μέρκελ Και φαγατά μούτρα μου Έγινε πανικός ακροατάκο μου Άκου το τραγουδάκι λοιπόν Και επανέρχομαι Μαρανείς. Μας μαράνεις Μας μάρανες Μας τυφέραν οι βάρβαροι Μας τα με δώρα Με χατρούλες πολύχρωμες Και κουτιά κοκακόλα, Μας τυφέραν οι βάρβαροι Μας πλωμώσαν στο ψέμα Μας τρελάναν στα πέναλτί και δεν έχουμε τέρμα Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια New Agent Roxx τραστοκεντρόι με τσατσίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια New Agent Roxx τραστοκεντρόι με τσατσίκι και με σουβλάκια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τυπρω Με κομμιούντερ και με κουπάκια Με νιουγουέι, τσάζω, ξεξτρά στο κεκλό Με τσατζίκι και με σουβλάκια Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τυπρω Με κομμιούντερ και με κουπάκια Άρη Δουρουθέα που σου χρειάζεται, Τζιμάκο, Άρη Δουρουθέα έλα όταν λέει Βαγγέλη δεν νομίζω να εννοεί το Ωα, Δεν νομίζω Που λες ακροτάκο Μπαίνουν να πούμε κι εγώ Πάω στη Βουικιπίδια να πούμε Εντάξει Διαβάζουν να πούμε Η Αγγέλα Δουρουθέα Μέρκελ Λέει Η κόρη του λουθυρανού πάστορα Χόρστ Κάσνερ Και της δασκάλας Χέρλιντ Κάσνερ Γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1954 στο Αμβούργο. Λίγο μετά τη γέννησή της ο πατέρας της ανέλαβε θέση σε εκκλησία της Ανατολικής Γερμανίας. Έτσι η οικογένεια μετακόμισε στο Ντεμπλίν 80 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του Βερολίνου Έζησε μέχρι το 1990 στη Σοσιαλιστική Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία. Όπω οι περισσότεροι μαθητέ, έτσι και η Μέρκελ ήταν μέλο τη επίσημη νεολαία του Σοσιαλιστικού Κόμματο. Όπω οι περισσότεροι μαθητέ. Έτσι. Οι περισσότεροι, όχι όλοι. Λοιπόν, τη ελεύθερη γερμανική νεολαία λέει και αργότερα έγινε μέλο ε, περιφερειακού προεδρείου και γραμματέα τη οργάνωση AGIT-PROP. Θα σου πω μετά τι είναι αυτό. Σημαίνει AGITATSIA-PROPAGANDA. Ε, που έμεινε μέχρι το 1984. Από το 1973 μέχρι το 1978 σπούδασε φυσική στη λειψεία. Στο διάστημα αυτό, το 1977, παντρεύτηκε του συμφοιτητή της Ούρλιχ Μέρκελ. Ποπ, Αυτό πρέπει να ήταν εντελώ τραβό, να πούμε έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο γάμος διήρκησε μέχρι το 1982. Από το 1978 μέχρι το 1990, εργάστηκε, πρόσεξε, στο Κεντρικό Ινστιτούτου Φυσική Χημία στο Ανατολικό Βερολίνο όπου γνώρισε του χημικό Γιώχιμ Σάουερ τον οποίο και παντρεύτηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1998. Να σι πω τώρα ότι η Μπίλντ πριν από λίγο κυρώνα που με τώρα δεν θυμάμαι Του 13 μες το 13 Δημοσίευσε φωτογραφία Της ε, Αγγέλλας με τη στοιλή τη Πολιτουφυλακή Του DDR Σε ηλικία 17 ετών ήταν τότε 17 ετών, Πήγαινε στη δευτέρα τάξη Του γυμνασίου Ηλικίου τι ήταν αυτό Ηλικίου μάλλον Και περπατάει δίπλα σε έναν αξιωματικό εκπαιδευτή Σε μια άσκηση να πούμε που, Της πολιτοφυλακής του DDR Λοιπόν, στην πρώην Ανατολική Γερμανία λέμε τώρα, έτσι. Και γράφει η Bild. Μια νεαρή κυρία με δίκοχο στο κεφάλι, δεμένο σφιχτά, χαμογελάει. Είναι ένα χαμόγελο που μάλλον είναι γνωστό. Η νεαρή κυρία ονομάζεται Άγγελα Κάσνιερ. Και στη φωτογραφία είναι περίπου 17 ετών. Σήμερα το κορίτσι με τη στολή είναι Άγγελα Μέρκελ, η καγκελάριό μα. Δίπλα τη βρίσκεται ένα αξιωματικό, του Εθνικού Στρατού ανέλαβε την εκπαίδευση στο στρατόπεδο της πολιτοφυλακής μια τέτοια εκπαίδευση έπρεπε να την παρακολουθήσουν όλες οι μαθήτριες του DDR κατά τη σχολική τους πορεία ώστε να λάβουν το πολιτηριό τους ακόμα και η νεαρή άγγελα έτσι λοιπόν έχουμε ανιβάσει και τη φωτογραφία στο φατσοτή και μπορείς να τη δεις ακροατάκο μου καμαρωτή και χαμογελάστη διαβάζοντας λοιπόν αυτά τα ωραία να πούμε που γράφει όχι η Bild αλλά η Wikipedia καταλαβαίνεις ότι να του κουριτσάκη γεννήθηκε να πούμε στη δυτική Γερμανία αλλά ο πατέρας της πήγε στην ανατολική Γερμανία πήγε το κουριτσάκη εκεί στο σχολείο τι να κάνει που χρεωμένο μπήκε εκεί στο DDR να πούμε και τα λοιπά μέχρι που γίνε μέλος της αγκητάτσια προπαγάνδα να πούμε εντάξει, εντάξει κάνει και αυτό, να κάνει αυτό πρέπει να επιζήσει του κουρτσούδ. Λοιπόν Τώρα στα λέω εγώ Μη δικά μου λόγια από, από εδώ και από εκεί πληροφορίες Τώρα ξέρεις Συνομουσιολογίες και σκατά Τέλος πάντων Γεννήθηκε λοιπόν στο Αμβούργο το οποίο ήταν τότε Στη Δυτική Γερμανία είπαμε Και ο πατέρας της ήταν ο Χόρστ Κάσνερ Τι υπόνημο είναι αυτό Ιβραϊκό Λέω Η μαμά της πως λιγόταν Χάρλαντ Τζέντς. και ο παππούς της ήταν πουλονός δηλαδή της Χάρλανδη εννοώ τη μαμάς της εντάξει. ενώ ο μπαμπάς βέβαια του παίζει λουθυρ... λουθυρανός πάστουρα στη δυτική Γερμανία αποφασίζει ξαφνικά να μετακομίσει στην ανατολική Γερμανία δηλαδή στους κομμουνιστές ναι το έκανε λοιπόν πηγαίνει από εκεί εντωμεταξύ άλλοι από εκεί οι ανατολικοί ξαφνικά του δίνουν κάτι προνόμια περίεργα να πούμε. Του δίνουν δύο αυτοκινήτα. επισης είχε τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνει στην Ανατολική Γερμανία, από την Ανατολική στη, στη Δυτική, όπου τη θέλει. Θυμάστε τότε που προσπαθούσαν κάποιοι να φύγουν, κάτι τούνελ από κάτω, ανοίγαν, σκουτωνόταν κόσμο να περάσει εκεί πέρα τα κάγκελα, τα σύρματα του τειχους Τίποτα. Αυτό, ο μπαμπά να πούμε, τον είπαμε Χόρστ Κάσνερ, Έτσι πηγαινεερχότανε. Λοιπόν, η Αγγέλα να πούμε, γράφτηκε στην κομμουνιστική οργάνωση Νεολέας και έγινε γραμματέας στον τομέα, ε, είπαμε, αγιτάσια και προπαγάνδα. Αγκητάτσια είναι η παρακίνηση. Προπαγάνδα, το ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Λένε πως αυτός που τη βοήθησε να εξελιχθεί ήταν ο Μάρκους Βόλφ. Ο Μίσα, έτσι του λέγανε, αρχικατάσκοπος της Ανατολικής Γερμανίας έτσι Καλά πάμε μέχρι εδώ ακροατάκο μου Θα συμβάλω ένα Ωραίο παλιό τραγουδάκι Του Σαββόπουλου Και επιστρέφω με τη συνέχεια για την αγγέλα μας Έρχεται βροχή Έρχεται βορέ Έρχεται μπόρα και πάγουνια στα πόδια μας στην νιαφέρμοφορα που κουβέρτα και παλιά περιοδικά και στο γραμμόφωνο δίσκος που μαρέσει όλα έχουν τελειώσει την αργά και για τους διώμας έχει φύση, κλείσε τις κουρτίνες και πάρε με αγκαλιά. σαν σε μια, πολιτεία, χοροϊδά. Αμφιροπαγια και γραφία, Όλοι και πουσάγια ιδιωτικά. Πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη. Φάλε την ζαγέρα στη πόλη. Strike at the foot Στρέφουμε εδώ χαρούμενοι διότι θα μα επισκεφθεί σήμερα του Αγγελάκη, του Δουρθεάκη, του Μερκελάκη. Ναι. Λοιπόν, που λε ακροατάκο μου, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι μπορεί να μπει στο τσάτ του σταθμού και να μα ξηχέσει. Ή να μα πει ότι, να μα γράψει ότι γουστάρει κτλ. Επίση, στο πλατεία ρέντιου, στο τσάτ και δε Στο να στείλει μήνυμα, μπορεί να πάρει τηλέφωνο για όσο κρατάει η εκπομπή στο 210. 60, 42, 5, 4, 1 και να πεις τι πλακείς λε, Μαρδουζά που τα βρήκε αυτά και τα λες αστάδια άλλα διότι ξεκινάμε με την Αγγέλα είπαμε και μπλέξαμε στα σκατάτα τη παγκόσμια να πούμε εξουσια και τα ρέστα λοιπόν πάμε τώρα έχουμε μήνυ να πούμε εκεί πέρα που στην Ανατολική Γερμανία τη βοήθησε ο Μίσα να πούμε ο Εβραίος Αρχικατάσκοπος τη Ανατολική Γερμανία να προωθηθεί το κορίτσι στο Αγκίτ στο Αγκιτάτσε και προπαγάνδα να του. Λοιπόν, του 1989 το τείχο του Βερολίνου γκριμίστηκε μετά θα σου πω πότε πάρθηκε η απόφαση να γκριμιστεί το τείχο του Βερολίνου και από ποιου. Αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Υπομονή να έχει σήμερα, έτσι. Ε, θα σου δώσω πολλέ πληροφορίε. Και μετά θα την ανεβάσω την εκπομπή ούτω ώστε να τι ακούσω σιγά σιγά γιατί ξέρω ότι ο εγκέφαλο δεν είναι τώρα έτοιμο για τέτοια πράγματα, τόσε πολλέ πληροφορίε να τι συγκρατήσει. Εντάξει, γι' αυτό θα ανεβάσω μετά την εκπομπή στο πλατεία Randy.G. Λοιπόν, η μάση περιπτώσει πέφτει το του τείχου του Βερολίνου να πούμε, φυσικά η Μέρκελ να πούμε τώρα δεν είναι όποια και όποια, πρέπει να σιπώ πω να πούμε ότι ε, όλο του χημικό καρτέλ, από τη χημική βιομηχανία του καρτέλ να πούμε, την έχει στα όπα-όπα, έτσι. Έχει σπουδάσει και χημικό να πούμε, κτλ. Όπω και ο Κόλ τα ίδια, να το πούμε και αυτό. Και αυτό μέσα στα καρτέλ ήταν διευθυντή, δεν θυμάμαι τώρα, όχι στην Bagger, κάποια εταιρεία και αυτά. Από αυτέ τι Άγγε Φάρμπεν τη ναζιστική Γερμανία να πούμε. Και δεν συμμαζεύεται. Πού είναι ο αναπτήρας να του εδώ είναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, με το που πέφτει του τείχου γίνει τη της Demokratische Aufbruch ήταν μια πολιτική οργάνωση αυτή η οποία συνδέθηκε μετά ενώθηκε με το CDU να πούμε αυτό το κόμμα τώρα που ξέρεις η Άγγελα είναι η super duper πρόεδρος του κόμματος να πούμε έτσι λοιπόν έγινε λοιπόν χριστιανοδημοκράτη σε και τελικά ο Χέλμουντ Κόλ να πούμε την έχει από δίπλα ξέρεις ε λέγανε του κουριτσάκι του, το αγαπημένο του του Χελμουτ Κολ λοιπόν μόλις ο Κολ κατηγορήθηκε χρηματισμοί ιστορίες των ατάλο να πούμε, του πήρανε χαμπάρι τι μούτρο είναι, αυτή του παίζει λίγο απόσταση τάχα, δεν σε είδα δεν σε ξέρω να πούμε και τα λοιπά, και γίνεται αυτή η πρόεδρος και μετά γίνεται και καγκελάριος πο, πο, φοβερό Φουβερό κορίτσι να πούμε Λοιπόν φυσικά έκανε πόλεμο μπούς Η Μέρκελ ότι πει να πούμε Ο, ο Γιουργάκης, ο Τζόρτς ξέρω πως το λέγανε αυτό το βλάκα να πούμε Τέλος πάντων του, του πηθήκη εκείνο να πούμε Συγγνώμη πηθήκια Λοιπόν και κολλητή με το Σαρκουζί άλλο παλικάρι αυτός ο Σαρκουζί Να το πούμε Αγαπημένος των χημικών βιομηχανιών και όταν λέμε χημικές βιομηχανίες εννοούμε φάρμακα συμπληρώματα διατροφής, πλαστικά πιτρέλαια σακούλες, σκάτα ό,τι θέλεις να πούμε εντάξει Επίση να πούμε ότι ο προπάπους του Σαρκοζή να το πούμε αυτό τώρα γιατί την έχουμε την πληροφορία να τη δώσουμε ήταν ένας από τους δραβίνους τη Θεσσαλονίκη, ο προπάπους του ο οποίο είχε διακριθεί ω τέλεχο των Τουνμέδων. Σι... Μπορεί και να σου πω σήμερα, άμα προλάβω, θα σου πω ότι ήταν οι, ντου... οι να πούμε. Έτσι. Το όνομα αυτού ήταν Χάιμ Ιώσεφ Μαλάχ. Έτσι. Ο προπάπο του Νικολάκη του Σαρκουζί. Θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις Ήταν η Ραβίνος ο προπάπος να πούμε, του Σαρκοζή. Προέρχεται από Εβραίου, να πούμε. Και... Εντάξει δεν θέλω να πω τίποτα Ούτε για την Άγγελα θέλω να πω τίποτα Τη Μέρκελ που το επιθετό τη δεν είναι Μέρκελ Κράτησε το όνομα του άντρα της Του πρώτου άντρα της όχι του δεύτερου πώ έκανε η Μπακογιάννη κατάλαβες Για να κλαίνουν οι γυναίκες και να λένε Την καημένη τη χείρα να την ψηφίσουμε Την καημένη σκουτώθηκε ο άντρα της Κατάλαβες έχει ξαναπαντρευτεί να πούμε Ούτε η Μητσοτάκη κρατάει το όνομα, ούτε του άντρα της, τώρα δεν το θυμάμαι λένε αυτόν εδώ να πούμε, κράτησε τον Πακουγιάννη λοιπόν, της ντουροθέα. δεν τη σκουτώθηκε ο άντρας αλλά δεν έχει σημασία κράτησε να πούμε την τιμή, να πούμε του πρώτου άντρα, Μέρκελ γιατί, διότι το επίθετο του πατέρα της του Κάσνερ, είναι πολύ συνηθισμένο ιβραϊκό επίθετο των Ιβραίων των ασκεναζίμ της Γερμανίας και στη Γερμανία Κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο με τίτλο Άγγελα Μέρκελ η καγκελάριο και ο κόσμος της Του γερμανού δημοσιογράφου Στέφαν Κουρνίλιους Ψάχνει αυτό στο γενεαλογικό δέντρο της Μέρκελ Βρίσκει τον πατέρα που είναι πουλωνός Και το πραγματικό όνομα αυτού Δεν είναι Κάσνερ Είναι Κάσμερ Τζακ Πώς τα λέω ε Ήδη μια προφορά που έχω να πω ούτε, ούτε ευρεόπουλο να ήμουν Λοιπόν μυτανάστησε από την Πολωνία στη Γερμανία, μυτανάστεύει και το αλλάζει σε Κάσνερ αλλά το επώνυμο το κανονικό του είναι Κασμιρτσάκ. και αυτό προέρχεται από το Κασμίρτζ μια ιστορική συνοικία της Κρακοβίας στην Πολωνία η οποία αποτελούσε το κέντρο της εβραϊκής κοινότητας της πόλης από το 14ο αιώνα και πάρα πολλοί Ιουδαίοι της Πολωνίας παίρναν το επίθετό τους από τα αρχικά αυτής της συνοικίας αυτός λοιπόν ο Κάρμιτζ Παντρεύτηκε μια Πολωνή Η οποία Πως ήταν το επιθετό της Ζέντς Ιβραία κι αυτή Ιβραίο Πολωνή Λοιπόν Και ένας καθηγητής Να πούμε πολιτικών επιστημών Στο Πανεπιστήμιο της βόνη Και βιογράφος Και βιογράφος της Γκέρντε Το όνομα αυτού νου, του, του βιογράφου τέλος πάντων Της Μέρκελ Είναι Gerd, Λόγκουθ, κάπω έτσι Λάγκουθ, Λάγκουθ, έγραψε στη Νέα Υόρκη, στο, στου New York Times, ότι η Μέρκελ έχει μια συναισθηματική σχέση με το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό. Αυτό δήλωσε ο Γκάρτ Λάγκουθ για την Αγγέλα. Περιμένουμε να αρθεί. Τα παίρνει όλα πολύ στα σοβαρά. Ήταν καλό για την νηστή. Έχουν περάσει όλα αυτά. Πάει καιρό πολύ. Εδώ επάνω στα βουνά Βεδίλος για ρατσακιστή Για ό,τι έχει κερδίσει Για ό,τι έχει πια χαθεί Το Πίσω του κάστρου τη Σκοπιά, Φως και παιδιά έβγουν για να σωθούν. Κάπου έξω από μακριά ο άνεμο μπουν. Σιγώνουν καβαλάριδε με όπλα και σκυλιά. Οι πρίγκιπες κοιτούν Καθώς γυναίκες και παιδιά Φεύγουν για να σωθούν Κάπου έξω μάκρια Ο άνεμος φογκά Συγώνουν καβαλάριδες Με όπλα και σκυλιά Χώρεσέ με ακροατάκο μου Ήταν ένας φίλος εδώ στο τηλέφωνο Κάτι ήθελε να με ενημερώσει να πούμε Λοιπόν άκου τώρα Στα είπα αυτά έτσι Σύπα την καταγωγή της Μέρκελ να πούμε Σε είπα ότι Κατάγεται Ότι στην ουσία είναι ένα κορίτσο. Ωραία Θα με πεις και τι με νοιάζει εμένα Κάτσε περίμενε Μη βιά και βιαστικός. Λοιπόν άκου τώρα Θα πω τώρα ονόματα Ένα σκασμό ονόματα θα πω. Ξέρω θα σε κουράσω λιγάκι Αλλά άκουσέ τα Και μετά θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα Μπορεί και να μην βγάλουμε συμπέρασμα Αλλά άκου. Λοιπόν Θα πω τώρα Θα {|μιλήσω για τη Γερμανία να πούμε εντάξει. Θα πω για τα κανάλια Και τις εφημερίδες της Γερμανίας Και μετά θα σιμπώ και παγκοσμίως Άκου τώρα Λοιπόν Στην ProSieben σατε ένα ανήκουν του γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι ProSieben το Sat 1 του Kabel Eins, το N24 το 9 Live και το ειδικά για τις γυναίκες κανάλι 6 η Sat 1 Gruppe ανήκει στον Ιβραίο Heim Saban του Ίδρυμα άλλο αυτό τώρα Axel Spiegel Shifting που ανήκει στην Axel Spiegel AG Σαν να λέμε δηλαδή τώρα Bild, Situation Zeitung, Bild Zeitung, Die Welt και εκατοντάδε άλλε εφημερίδε και περιοδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, διευθύνουνταν από το 1981 μέχρι το 2010 από τον Εβραίο Ernst Kramer. Μετά το θάνατο του Kramer ανέλαβε την προεδρία η Φρίντι Σπίνγκερ, σιουνίστρια που το 2000 τη απονεμήθηκε το βραβείο Λέου Μπά. Back, κάπως έτσι του μεγαλύτερο βραβείου του κεντρικού συμβουλίου των Εβραίων στη Γερμανία μιλάμε για την Bild Zeitung και την Die Welt και ένας κασμό εφημερίδες και περιοδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη λοιπόν διευθύνως σύμβουλος τώρα αυτή της Axel Spinger AG είναι ο, σιω, ο σιωνιστής Ματθίας Δούπφνερ ο οποίος έχει και μια ανώτατη θέση στο Aspen Institute του Βερολίνου αυτό είναι το Εβραϊκό Συμβούλιο έτσι, Το Εβραϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου Όπου μεταξύ του 87 και του 89 Κατήχε τη θέση της υποδιευθύντριας Γκαγκάν Η Μαργαρίτα Μαθιοπούλου, Κόρη του Βασίλη Μαθιοπούλου, Του συγκροτήματος Λαμπράκι Έλα ρε. Αυτά είναι τυχαία Λοιπόν Το Άσπιν Institute Είναι Αμερικάνικο κέντρο προπαγάνδας που ιδρύθηκε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για την αποναζιστοποίηση και καλά των Γερμανών. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός του είναι ο Εβραίος Βάλτερ Ιζασκουν Isask πώς διάλο, τι όνομα είναι αυτό ρε Βάλτερ να πούμε Ιζαξον του βρήκα. Λοιπόν ο κεντρικός ρόλος εντωμεταξύ του κεντρικού συμβουλίου των Εβραίων στη Γερμανία είναι Φουβερός και τρομερός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Στα συμβούλια των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών Στις καλύτερες θέσεις ρε παιδί μου Ποιοι τις έχουν Εκπρόσωποι του κεντρικού συμβουλίου των Εβραίων Ο δόκτορ Χάινριχ Όλμερ Είναι μέλος Στο συμβούλιο της βαβαρικής ραδιοφωνίας Και ο Μόριτ Τζινιούμαν Στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της ΕΣΙΣ Καλό Άκου μέλος του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου του Ruudfunk Berlin Brandenburg RBB RBB έτσι, είναι ο δόκτωρ Μάριο Όφενμπεργκ εκπρόσωπος της εβραϊκής κοινότητας Βερολίνου και Βρανδεβούργου και συνεχίζουν να συσπάσω τα νεύρα στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του Westdeutscher Radfunk VDR ε, κάπως έτσι η Χάνα Σπέρλινγκ είναι εκπρόσωπο των Εθνικών Ενώσεων των Εβραϊκών Κοινοτήτων στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία Θα σα πω και παρακάτω. Στην Deutsche Welle είναι η Βέρα Ζακκάμερ. Αντιπροσωπεύει το Κεντρικό Συμβούλιο των Εβραίων και η άλλη η Λάλα Σούσκιν στο Deutschland Radio. Ο υψηλόβαθμο αξιωματούχο τη Ζινιστίτσε Ιντερνατσιονάλε και επικεφαλής του κεντρικού συμβουλίου από το 1969 μέχρι το θάνατό του το 88 Βέρνερ Νάχμαν χρόνια αναπληρωτής πρόεδρος του δεύτερου τηλεοπτικού προγράμματος του ZDF <Κι> Θες να πάρεις μια ανάσα κρουατάκου μου πριν την πάρεις ο επικεφαλής του κεντρικού συμβουλίου των Εβραίων Ιγνάτς Μπούμπης Ανήκει στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της ΣΕΣ Από το 86 μέχρι το θάνατό του 99 Ο διάδοχός του στο κεντρικό συμβούλιο των Εβραίων Πολ Σπίγγελ Ήταν ήδη από το 91 Μέλος του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου του Β.Δ.Ι.Α.Ρ. Και μέλος της επιτροπής προγράμματος Της ραδιοτηλεοπτικής επιτροπής της Κολονίας Άκου ένα τραγουδάκι Του τζιμάκου Ναξιλαμπικάρης Και θα επανέλθω Παρανάσα και έρχομαι Πόσο θα τέξουνε Ο Μάρκος και ο Τσιτσάνης Δεν έχουν κάνει Ούτε ένα βιντεοκλειπ Σαν τα κοράκια Σου χυμάνουν όταν πεθάνεις Οι κομπανίες Με τους πράκτορες τη σκην Γίναν οι μάγες, Φεμινίστριες με τα γάρια Μα δεν πειράζει Πατριώτες Είμαστε φτάσιοι. Φράση φορτ κοκκουόλα. Ράινερ μπέρνερ φασπίντε. Oh. So Φανταστείτε, στην είναι με Παλαιστίνιο εραστή εκτελεστή. Θα καταλήξουμε και τούτο το χειμώνα. Μπροστά στην τηλεοπτική, μα Σαν του ανάπηρου που βλέπουν αγώνα, μα δεν πειράζει. Πατριώτε, είμαστε φτάσιοι. hero for min rainer werner Εμπρό λοιπόν ακροατάκο μου να συνεχίσω του πρίξιμου να πούμε συλέω μέχρι στιγμής για όλα τα μέσα μαζικής εξημέρωσης στη Γερμανία Εντάξει δεν έχω τελειώσει συνεχίζω Ο Εβραίος και μέλος του Δημοκρατικού κόμματο της Γερμανίας Μισελ Φρίντμαν ήταν από το 1991 μέχρι το 2003 στη διεύθυνση του τηλεοπτικού σταθμού ZDF οπότε τον διαδέχτηκε ο Εβραίος Σόλομον Κόρν Ο Μίσα Γκούτμαν από το Κεντρικό Συμβούλιο των Εβραίων ήταν ανώτερος συντάκτης στο Βεντιάρ της Κουλουνία, Ο Γκέραρντ Μπράιτμπαρτ από το Κεντρικό Συμβούλιο προώθησε το 1991 ως, το, το 1991 ως Γενικός Διευθυντής του ZDF Τη λομπίστα του Ισραήλ, Λέα Ρο, σαν διευθύντρια τη ραδιοφωνία του Ανόβερο. Ο Κλάους Σούλτ, πρώην δήμαρχο του Δυτικού Βερολίνου και πρέσβης της Γερμανίας του Ισραήλ, καθώς επίσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των φίλων του Σιωνιστικού, Λέο Μπάικ Σίφτουνγκ, ήταν μέλος του Deutschland Radio και σήμερα επιδίδεται με τα μανία στην προπαγάνδα υπέρ του Ισραήλ. Η κόρη του Σούλτς, του το Σούλτ. Η Ευγενία Γκέστερ Μάγερ ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό καθώς και οι κόρες του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού Εξωτερικών και του για πολλά χρόνια πρόεδρου του, της Μπουντεστανγκ Κλάους Κίνκελ το ίδιο και η χείρα του πρόεδρου του Συμβουλίου της Ευαγγελικής Εκκλησίας Μάρτιν Νιμούλε που ευρεοποίησε μάλιστα το όνομά τη και λέγεται τώρα Σίβιλα Σάρα Νιμούλερ Βον Σιλ Συνεχίζω Ο Μισελ Φρίντμαν Ο οποίος παρά το ότι είχε συλλημφθεί Για χρήση ναρκωτικών και εξαναγκασμού ανηλίκου Από την Ανατολική Ευρώπη σε σεξ Εξακολουθεί να βρίσκεται στο ZDF έτσι Λοιπόν Ο όμιλο RTL Αποτελεί ένα μέρος της αυτοκρατορίας Bertelsmann Που λειτουργεί ως Ο εκδοτικό κολοσσός Bertelsmann AG είναι μία μη εισηγμένη εταιρεία Μέτοχή της είναι το ίδρυμα Μπελτεσμαν Με 76,9% Και η οικογένεια Mohn Με 23,1% Τα δικαιώματα ψήφου Της Μπελτεσμαν Foundation Και της οικογένειας Μόχ Έχουν οι Μπελτεσμαν Άμα να το διαβάσω αυτό μεγάλε Βερμαλτουγγεστλετσκαφ Μπορούμε να το πούμε BVG η οποία μετά την αγορά δύο μετοχών κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου. Τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται για δύο χρόνια είναι ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Dieter Wongel, ο διευθύνων σύμβουλος Dieter Τίλεν και ο αναπληρωτής πρόεδρος Γκέργεν Struber της Λέσχης Bildenberg. Η οικογένεια Μόχν τώρα που εσύ έλεγα, εκπροσωπείται σήμερα από τη Μπριγίτε Μοχ και την Λις Μούχν Ο Reinhardt Μούχν ήταν πράκτορα στη ΣΥΑ που εκπαιδεύτηκε από τον Γουίλιαμ Κάσι η επικεφαλή της ΣΟΣ ήταν αυτή που ήταν πριν τη CIA Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Reinhardt Μόχν υπέστρεψε στη Γερμανία και επιδόθηκε στην ανοικοδόμηση της εταιρίας προπαγάνδας της CIA της Bertelsmann η Λις Μόχν, καταλαβαίνεις τώρα μιλάμε για οικογένεια η Μόχν έτσι, είναι μέλος του γερμανικού Jerusalem Foundation, μια ακραίας ιουνιστικής οργάνωσης που θέλει να καθιερώσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του κόσμου. Ο σύζυγός της, που έχει πειθάνει τώρα, ο Ράινχαρντ Μόχν ήταν μέλος του Jerusalem, πες του Foundation, λοιπόν της οργάνωσης αυτής, Είπαμε και τα λοιπά ε, Καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός της Βαβαρίας Έντμουν Στόιμπε Η Λις Μόχν Έχει γίνει επίσης δεκτή Ως η πρώτη γυναικεία προσωπικότητα στο κλάμπ της δρόμη, Κλάμπ of Φρόμ Τη λέσχη της Ρώμης Τι είναι η λέσχη της Ρώμης Περίμενε Σε είπα πολλά ονόματα Να συμβάλλω όλα ένα τραγουδάκι Τι είπες? Να συμβάλλω Άντε βρε θα συμβάλλω και να δεις τι σου έχω για μετά Σιγάκι την αφιλή και σαλαρίστι του ποτέ. Λέει πολύ με μαζεμένη ρόμιο ή με καημένη. Η γλώσσα έχω καταφέρει να έχει. Μα κοκκάλα τσακίζει. Με καημενη η γλωσσα εχω καταφερει να και σόρι και λίπα. Και με σπασμένα αγγλικά. Με άλλα λόγια θα σκοτώ. Τη άλλη εποχή πιο στερεό και γιο ταχύ. Έλα σελήνων, χριστιανό και αντίσταση και γύψο. Πολύ τέχνη ξαφνικά. Μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα σκοτώ. Κι έναν αναπληρωτό. Αν το 70 και μετά μα έχουν. Λάδει στη σούχο για μετά Εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χούτο με Από τα ούτ και τα ηλίκανε για με μετσί Συλάδικά στην εθνική δίσκο στη βαραλή. Ανάδελφο ελληνισμού. Εδώ επιχειρεί τρέχει μου. που συμβαίνει Λοιπόν, επανήλθα, έκανα και το τσιγαράκι στη διάρκεια να πούμε του τραγουδιού και είχα μείνει να πούμε στη λέσχη της Δρόμης δύο πραγματάκια μόνο θα σου πω, δύο λογάκια η λέσχη της Δρόμης μπε, μπε στο διαδίκτυο να πούμε εκεί πέρα, στο Ιντερνέδιον γράψε Club of Rome και δες διάβασε ρε παιδί μου τι είναι αυτό το πράγμα, τι λέει ο Μπαρδούζας να πω, τι μαλακία του κατέβει, τι λέει ο Μπαρδούσας, Έστα διάλακου τον Παρδούσα Λοιπόν μπες και ψάξε Λέσχη της δρόμης Λοιπόν είναι μια από τις σημαντικότερες δεξαμενές σκέψει Του δυτικού κόσμου Με κύριο στόχο Τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού Και τον έλεγχο των πόρων του κόσμου Στα χέρια των ικανών Έτσι λένε Λοιπόν πρόσεξε τώρα Συνεχίζω τώρα και μετά, μετά θα σου πω για τους Ιβραίους και τα λοιπά. μη νομίσεις ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Συνεχίζω. Η τηλεόραση MTV αποτελεί μέρο τη αυτοκρατορία Βιακόμ η οποία ανοίγει στον Ιβραίο Summer Redstone. Το Sky, όχι το δικό μας Ω, έλα, το δικό μας τώρα, πώ του λένε αυτό το πρωτοκλάστε πόρτακλάστερ, ξέρω εγώ, δεν λέμε γι' αυτό. Λοιπόν. Ανήκει στον Εβραίο Ρούμπερτ Μέρντοχ Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα Ότι η επιρροή των ευρωσιωνιστών Στα μέσα μαζικής εξημέρωσης Ειδικά στις, στην Αμερική και στην Αγγλία Είναι τεράστια, αλλά όπως είπα Στη, στη Γερμανία ήδη τι γίνεται έτσι Λοιπόν, σου είπα τώρα Όλους τα σταθμούς είπα Τα περιοδικά, τις εφημερίδες Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα Λοιπόν εκτιμάται ότι το 97% των πρακτορείων ειδήσεων παγκοσμίως διευθύνεται από σιωνιστές έτσι το χόλιγου του καλά το έχουμε πει δεν το συζητάμε στον Καναδά πάνω από το 60% των μέσων ενημέρωσης ανήκουν αποκλειστικά στον Εβραίο Ισραήλ Άσπερ στη Γερμανία στο, στο εβραϊκό Άξελ Σπίγκερ Βέρλαγγ λοιπόν επίσης Πρόσφατα να σας πω για το διαδίκτυο έτσι. Σε ποιον ανήκει το Google. Στους Εβραίους. Σεργέι Μπριν και Λάρι Πέιτς. Οι οποίοι τελευταία εξαγόρασαν και το YouTube. Να το πούμε και αυτό. Το Facebook. Ανήκει στον Εβραίο. Μαρκ Ζουκενμπερκ. Που το φτιαξε το 2004 μαζί με τον Εβραίο. Ντάστιν Μόσχουβιτς. Το PayPal. Ανήκει στον Εβραίο. Πιέρ Ομιντιαρ. Που το αγόρασε από Πίτερ Τιλ και Μαξ Λεβχίντ. Και αυτοί τώρα τελευταία πήρανε και το eBay. Η Wikipedia. Ποιοι την έβγαινε η Wikipedia. Οι δύο Εβραίοι. Τζίμι Βέλ και Λάρι Σάγκερ. Το Yahoo ανήκε από το 2001 μέχρι το 2007 στον Εβραίο Τέρι Σέμιλ. του MySpace ξεκίνησε υπό την επίβληψη των Εβραίων Brad Γκρινσπαν Αντιπρόεδρος Και γκουρού του MySpace είναι ο Εβραίος Ρίτσαρτ Σον Ρόσιν Τι ονόματα είναι αυτά ρε? δεν μπορεί να σε λένε Μίτσο Τέλος πάντων Και επικεφαλής του MySpace είναι ο Εβραίος Travis Κάτζ. Ωραία Λοιπόν όλες αυτές Οι εταιρείες συνεργάζονται Με πανίσχυρες φιλοϊσραηλινές οργανώσεις Όπως για παράδειγμα Την Antifamation Liquor και θέλουν να ελέγχουν τις αναρτήσεις των Χριστών στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, το Twitter, για παράδειγμα στο λέω αυτό, ανακοίνωσε ότι τα μπλοκάρια είναι μηνύματα, ενώ τα δύο μεγαλύτερα κοινωνικά μέσα για μαθητές και φοιτητές στη Γερμανία, το Schuller-VZ, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, και το VZ, έχουν συνάψει με την Anti-Defamation μία συμφωνία που τη δίνει το δικαίωμα να σβήνει Στι δύο αυτέ τι ό,τι δεν γουστάρει. Δηλαδή, πλένουμε το κεφάλι των νέων. Εντάξει. Λοιπόν, οι καθημερινέ εφημερίδε επίση στη Γερμανία δεν δημοσιεύουν γράμματα αναγνωστών με περιεχόμενο εναντίον του Ισραήλ και των Εβραίων. Πρακτική που εφαρμόζεται από δεκαετίε. Εντάξει, μέχρι εδώ. Θα με τώρα, καλά ρε φίλε, είπε να με πει γιατί τη Μέρκελ και με έχει πει εδώ πέρα ποιοι έχουν όλε τι εφημερίδε και του σταθμού και το διαδίκτυο. Περίμενε ακρό, βιάζεσαι κιόλα. Τι να σε κάνω <coughs> Εσαι και βιαστικός. Λοιπόν, Πολύ Γερμανοί πολιτικοί Είναι μέλη σιωνιστικών οργανώσεων Ο πρώην πρόεδρος της Γερμανίας Ρίχαρντ Βον Βαϊσσάκερ Είναι μέλος του Λέου Βάσκ Ινστιτούτ Ο Βόλφα Βόλφ θα το πω αυτό τώρα Τίρσε είναι η αριστερή παρατάξεως να πούμε, ναι. Και η Ρίτα Σούσμουθ, των Χριστιανοδημοκρατών, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νεύ Σαλόμ. Στου Τζίρου Σαλίμ επίσης, βρίσκουμε τους πολιτικούς Έρμουν Στόιμπε, του Ξέρσα, Χάνς Άισελ και Ρίτα Σούσμουθ. Τώρα να πούμε για την Αγγέλα, ότι τιμήθηκε με το βραβείο της Άκρου εβραϊκή οργάνωση, μπνέιμπρνθ, πώ να του πω τώρα αυτό, είναι και εβραϊκό να πούμε. Καθώ επίση και ο Χέλμουντ Κόλ και οι δυο του, ο Χέλμουντ Κόλ και η Μέρκελ και τη Γερμανική Επανένωση. Έτσι. Έχουμε ανιβάσει και τη φωτογραφιούλα να δει στο κουρίτσι μα εκεί χαμογελάστό να πούμε, που μου παίρνει τα βραβεία κτλ. Η Άγγελα Μέρκελ τώρα είναι κουλητή, η Μέρκελ είπαμε δεν τη λένε Μέρκελ, θα τη λέμε Μέρκελ για να συνεννοούμεθα. Έτσι. Λοιπόν. Είναι η καλύτερη φίλη της Σαρλότ Κνόμπλοχ από το Κεντρικό Συμβούλιο των Ιβραίων στη Γερμανία και επίσης είναι η με τη Φρίντε Σπίνγκερ. Τώρα, ο Γκίντου Βεστερβέλε, τον έχει ακουστά, και η Άγγελα Μέρκελ έχουν επιλογή για τις θέσεις τους από τη σιωνιστική λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Η Άγγελα Μέρκελ το 2005 και ο Γκίντου Βεστερβέλε του 2007. Το 2010. Κοίταξαν τον πολιτικό του SPD, ο Όλαφ Σούλτ, που το 2011 εξελέγει δήμαρχο του Αβούργου. Άλλο καλό παιδί, Μπίλτεμπερκ Ο Χέλμουντ Κόλ είχε προσκληθεί το 88, το 89 έγινε επανένωση, έτσι. Το 88 λοιπόν στο συνέδριο της Μπίλτεμπερκ για να μιλήσει για το γερμανικό ζήτημα και τη γερμανική επανένωση που ήταν το επίκεντρο των συζητήσεων. Και από ό,τι φαίνεται, οι συνομιλίε πήγαν πάρα πολύ καλά, έτσι. Διότι αμέσω μετά, έγινε το ε, η επανένωση της Γερμανίας επίσης πάρα πολύ είναι μέλη ροταριανών ομίλων και του Lion των Lions Clubs η Άγγελα Μέρκελ είναι μέλος των ροταριανών λοιπόν για τα ροταρικλάπ και τα λοιπά θα πω. μπορεί και στην επόμενη εκπομπή γιατί εδώ να δεις όνοματα εδώ να δεις διασυνδέσεις, εδώ να δεις γίνεται της κοινής γυναικός της εκδιδωμένης επιχρήμασης στον σιδηρούν κλίδωμα, δηλαδή της πουτάνας του κάγκελο ακροατάκο μου. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ το τραγουδάκι που έχει ήδη ξεκινήσει κτλ και, και επανέρχομαι. Λοιπόν ακροατάκο μου, ε, στην επόμενη μάλλον εκπομπή θα σε μιλήσω για τους ρωταριανούς όμιλου και τους όμιλους των λάλιων θα πούμε τι ξέρουμε για αυτά τα πράγματα εκεί πέρα που ανήκουν διάφοροι πολιτικοί γερμανοί εκεί πέρα και τα λοιπά και όχι μόνο πολιτικοί και τα ρέστα επίσης θα σε μιλήσω την επόμενη φορά για τον Σαμπετάι Ζεβί, έναν Εβραίο ασκηνάζει Λοιπόν, θα σου πω για αυτόν και θα σε πω και για του ντολμέδε, όχι ντολμάδε, έλα ρεουνού στο φαγητό είναι να πούμε. Εντάξει, θα σου πω για αυτού γιατί του ανέφερα, έτσι δεν είναι, του ανέφερα προηγουμένω, δεν μπορώ να σε αφήνουμε απορίε κτλ. Αλλά δεν μπορώ να σε λύσω κι όλε σήμερα. Λοιπόν, που λε ακροατάκομαι. Δεν θα σε πρίξω άλλο Σε είπα ένα σωρό πράγματα Απλώς να πω για τους Εβραίους το εξής Δεν έχω Κανένα πρόβλημα με τους Εβραίους Θα μην πεις Εντάξει ρε Μπαρδούζα Έχεις πρόβλημα με τους Ιουνιστές να πω. Μάλιστα Μπορώ να πω ότι έχω ένα πρόβλημα Λοιπόν, Δεν θα το πω όμως Θα σου πω τι πρόβλημα έχω Έχω πρόβλημα Όταν οποιαδήποτε εξουσία πηγαίνει στα χέρια κάποιων ανθρώπων και την έχουν λίγοι άνθρωποι συγκεκριμένοι έχουν όλη την εξουσία στα χέρια τους όταν κάποιος κρατάει στα χέρια του την τηλεόραση τις εφημερίδες, τα περιοδικά το διαδίκτυο κτλ δηλαδή την πληροφορία να το πούμε αυτό έτσι που σημαίνει αυτό όλη την προπαγάνδα έχω πρόβλημα εγώ φταίω όχι πες μου περιμένω πες μου δεν μιλέ. Δεν μιλέ, ε. εντάξει. Άμα σε έρθει να με πει πάντω ότι έχω άδικο κτλ. Και, και μπλα μπλα και τέτοια, πάρ με τηλέφωνο, γράψε, πε το, βρήση με, δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, Ακροατάκο μου, όταν σε λέω όλα αυτά και ξέρει να πούμε ότι εδώ το κουτσούδα αυτό να πούμε που έρχεται, έχει σχέση με όλου αυτού του τύπου, τη βραβεύουν, την κάνουν, τη δείχνουν κτλ. Εσύ τι νομίζει να Ασκεί πολιτική η Μέρκελ Ασκούσε η πολιτική να πούμε ε, Πώς το λένε Ο Κόλ Ασκεί πολιτική ο Σόιμπλε Άμα τον κοιτάξει του Σόιμπλε Τον προσέξει καλά πάει κοντά κάνει ένα ζούμε φακό, Θα δεις πάνω από τα χειράκια του Από το στόμα του κτλ Έχει κάτι σκηνάκια Και από πάνω έχει αυτό το ξύλο που κουνάνε αυτοί που παίζουν τις μαριουνέτε Να πούμε κτλ Κάπως έτσι να πούμε Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα καθήκια να πούμε Ακόμα και η δική μα εδώ πέρα, μην νομίζει, είναι μέλη διαφόρων λεσκό, λεσχών και διαφόρων, πώ πώς το είπαμε αυτό, όπω το κλαμπ τη ε, Ρώμη να πούμε. Πώ τα λένε αυτά. Think tank. Αυτά δεν είναι tank, δεν είναι δεξαμενή Είναι tanks. Περνάνε πάνω από τον κόσμο να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να μην κάνω κομμάτι αυτή η επαναγία μου να πούμε. Θέλω να κάνω κομμάτι μονάχου μου να πούμε. Να αποφασίζω εγώ με του συνανθρώπου μου πώ για άλλο θέλουμε να ζήσουμε. Λοιπόν, βάλτε τη φαντασία σου να δουλέψει, Ακροατάκο. Πώ θέλει τον κόσμο. Θέλει να τον ελέγχουν αυτά τα καθήκια, να πούμε. Άμα θέλει, εντάξει. Πάω πάσο Άμα το αποφασίσουμε εμεί ότι αυτό θέλουμε, δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά να τα αποφασίσουμε εμεί, όχι εκείνοι, γιατί μετά και τα παίρνω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε να καθίσει στο σπίτι, να ανοίξει την τηλεόραση, να δει τι θα δείχνουν οι κάμερε, αφού η Αθήνα θα είναι άδεια. Τέλο πάντων. Αυτό προσπαθούν να επιχειρούν να κάνουν και τα λοιπά. Θα είναι άδεια η Αθήνα, ωραία Θα περνάνε πομπές με τα αυτοκίνητα Και τις αστυνομίκες από εδώ και από εκεί με τις μηχανές, Ωραία πράγματα, ρε Πόπω, όλες και περνάνε αυτοκράτορ Θα έχει τη σημαία σίγουρα Σίγουρα Οι ελληνικές και γερμανικέ. γερμανικές Την ελληνική τη βάζουν για ξεκάρφωμα, έτσι Λοιπόν, άμα είσαι γερμανικό λάντερ να πούμε Εντάξει, δεν είναι ανάγκη τώρα να βάλει και τη σημαία Εντάξει, σιγά σιγά μπορεί να τη βγάλει στην άκρη, να τη μικρύνει κτλ. Λοιπόν, θα δείχνουν οι κάμερε να πούμε, θα δείχνουν τη Μέρκελ να τρώει, να γελάει. Θα λέει μπράβο σα, θα σα στηρίξουμε, γιατί τα πάτε πολύ καλά. Το πρόγραμμα βγαίνει. Τη μαλακία παίζεται με αυτό το πρόγραμμα, Ακροατάκου μου, δεν μπορώ να σου πω. Βγαίνουν όλοι και λένε Φταίγαμε, τα είχαμε κάνει κατά και σε έχουν πείσει και σένα, κατάλαβε. Για να μην βγεις εσύ να αρνηθείς το χρέος μεθαύριο Και να πεις μη τη φέρατε με στριμώξατε, μη κάνατε, μη δείξατε με τη βιάσατε. Άρα δεν σας χρωστάω τίποτα Τέλος πάντων, μη συμπρίζω πάλι Λοιπόν, θα κάτσεις τη τηλεόραση λοιπόν μπροστά Θα κουνάς τη γερμανική σημεούλα Και θα φωνάζεις Αγγέλα, Αγγέλα Τέτοια ωραία πράγματα Βέβαια, αν θέλεις Αντί να φωνάζεις ξέρω εγώ και τα λοιπά, πώς είπαμε, που μπορείς να του λες το κορίτσι Κάσνερ, έτσι; μπορείς να το λες Δωροθέα άγγελα Κάσνερ ή άμα δεν θες να τη λες Κάσνερ, μπορείς να τη λες επίσης ε, πώς το παμε το όνομα πώς το παμε; Έλα έλα εσύ πώς το λένερε θα το βρώ λοιπόν περίμενε να το βρώ να το βρώ να το βρώ να το βρώ να το βρώ λοιπόν Α μπορείς να λες Άγγελα Δοροθέα Κασμίρτσακ. Κασμίρτσακ. Κασμίρτσακ. Κάπω έτσι να πούμε. Μέσα θα είσαι. Θα είσαι πιο κοντά στην πραγματικότητα, Κροατάκο μου. Λοιπόν, δεν σε πρίζω άλλο. Θα την. Να ανεβάσω και την εκπομπή, να πούμε, να μπορέσει να την ακούσει σε ηχογράφηση. Να διασταυρώσει τι πληροφορίε. Διότι μπαρδίζα είναι αυτό, κατάλαβε. Μπορεί να έπιαγε λίγο καφέ παραπάνω, να πούμε. Μπορεί η λιλούδου να του κάνει πράγματα χθες το βράδυ περίεργα κτλ, και τα λοιπά και αν τα έχει πάρει εντάξει ακροατάκο μου λοιπόν θα σε αφήσω μέχρι αύριο νομίζω ότι αύριο θα ξανακάνω εκπομπή εδώ πέρα και μέχρι τότε όπως είπαμε έτσι να χαρίσει την έξοδο στι αγορές και την άφηξη της δουρουθέας αντακροατάκο μου σε αφήνω σηκάνω πολλά πολλά α, α, α μην το ξεχάσω σήμερα θα σε πρίξω στο ελληνικό τραγούδι Διότι με παραπονέθηκαν Αυτός ο DJ που είχεται εκεί πέρα Βάζει όλο ξένα να πούμε Και κάτι τέτοια, τάξει, ρουκάκια, μπλουζάκια Ωραία είναι, βάλε κανένα ελληνικό ριχαμένε Λοιπόν, θα βάλω ελληνικά Εντάξει κροατάκο μου, άντε Σε φιλώ, Φιλάκια. bye, -bye.